Hey yo, big wave. Turn the mic on. It's more time alongside J.W. Kalimera, sir. Teliosate. My bestie and your bestie sit down by the fire. Teliosate. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Καλημέρα σα! Τελειώσατε! Τελειώσατε! Τελειώσατε! Γεια σα! Γεια μα! Γεια σα! Είναι ο Κυριακό Μπίτσοτακη, ο οποίο χθε επισκέφθηκε το εμβολιαστικό κέντρο του Περιστέριου. Πήγαινε στου ηλικιωμένου που ήταν εκεί, γιατί αυτοί κάναν το εμβόλιο. Μόλι είχαν κάνει το εμβόλιο και του έλεγε τι ακριβώ έκαναν. Του το ανακοίνωνε ο ίδιο ο πρωθυπουργό. Αφού έλεγε την καλημέρα και το γεια σα, του έλεγε ότι τελειώσανε. Τελειώσατε, τελειώσατε. Τι νόημα έχει να πα σε κάποιον που μόλι έχει κάνει κάτι που το έχει βιώσει ο ίδιο και να του πει εσύ απ' έξω, ω επισκέπτη, τι ακριβώ έκανε και ότι έχει τελειώσει αυτό που έκανε. Μεγάλα θέματα, απλέ ερωτήσει που δεν έχουν απαντήσει ή έχουν πολυσύνθετε απαντήσει. Το κρατάμε αυτό, το τελειώσατε, γιατί έχει διπλή έννοια και ερμηνεία. Για να πάμε στα υπόλοιπα. Βεβαίω, τελειώσαμε, έχουμε τελειώσει με την πανδημία, γιατί πέφτει το υπερόπλο, το υπερόπλο πέφτει κατά τη πανδημία, όπω μα το ανακοίνωσε η κυρία Πελών Σύμμαχός μας στην προσπάθεια αυτή είναι τα πρόσθετα όπλα που δεν είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Μετά από εισηγήσεις των ειδικών αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως συμπληρωματικό όπλο στη στρατηγική μας. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε Τελειώσατε Το δάκρυμα στα γουρούνια δολοφόνη Τα λόγια Νύχτα, Μετά από εισηγήσει των ειδικών, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ω συμπληρωματικό όπλο στη στρατηγική μα. Μπράβο στου ειδικού, μπράβο στου ειδικού, τα λέει η οι οποίοι. πρότεινα να χρησιμοποιηθεί αυτό το υπερόπλο κατά της πανδημίας. Μέχρι τώρα δεν είχε χρησιμοποιηθεί όπως έπρεπε, γι' αυτό έχουμε φτάσει στο πικ, είμαστε στην κορύφωση και γι' αυτό ανοίγουν και τα μαγαζιά, επειδή ακριβώς είμαστε στην κορύφωση. Αλλά από εδώ και πέρα, όπως ανακοίνωσε η κυρία Πελώνη χτες, κυβερνητική εκπρόσωπο, και μετά από πρόταση πάντα των ειδικών, μπαίνει στη μάχη κατά τη πανδημία. και το υπερόπλο, μπαίνει το υπερόπλο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκη. θα αξιοποιηθεί δεν ξέρουμε πώς, θα το δούμε στην πορεία αλλά βγαίνει ένα άλλο υπερόπλο όπως μας προτρέπει ανακοινώνει ο κύριος Κικίλιας και αυτό το χρονικό διάστημα σας ζητώ κάτι πολύ απλό, όσο και δύσκολο προσοχή, πρέπει να παραμερίσουμε, τον κύριο Υπουργό τον κύριο Χαρταγιά, προσοχή Start my truck, Nice cool breeze, Άρα, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι από το Σάββατο 3 Απριλίου και μόνο για τα Σαββατοκυριακά, να επιτρέπεται με τη χρήση του κωδικού 6, η συγκέντρωση στα σπίτια τα πάρτι, ο συχρωτισμός σε διάφορους χώρους. Bravo. Μόλι θα γίνει. Εδώ ακούμε τον κύριο Χαρδαλιά, όπω θα ανακοίνωσε προχτέ. Και ακούσαμε τον Κικίλια να λέει να παραμερίσουμε τον Χαρδαλιά. Πρέπει να τα βρούνε γιατί η Πελώνη λέει να βάλουμε το υπερόπλο που λέγεται Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολύ σωστό, συμφωνούμε όλοι ότι είναι και υπερόπλο και θα ε, πατάξει τον ιό και την πανδημία. Απ' την άλλη, πρέπει να παραμερίσουμε σύμφωνα πάντα με τον Κικίλια τον Χαρδαλιά, ο οποίο μα προτρέπει από αύριο να αρχίσουμε τα πάρτι με τον αριθμό 6 πάντα. Τα κορονοπάρτη και τα υπόλοιπα. Ένα άλλο θέμα μετά από αυτά τα πολύ επιτυχημένα τη πανδημία. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα τη επικαιρότητα είναι η φρουρά που είχε ο Μένιο Φουρτιώτη, η οποία όμω σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη δεν υπήρχε, αλλά τελικά την απέσυρε. Άρα υπήρχε. Άρα έλεγαν ψέματα. Και δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τίποτα. Είπε χοντρά ψέματα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το κάνει συνέχεια το συγκεκριμένο Υπουργείο. Απλά εδώ είναι κομβικό. Το ψέμα υπόθηκε τη μία μέρα και την επόμενη. Αποκαλύφθηκε. Και συνεχίζουν όλοι κάνουν κανονικά τη δουλειά του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ρωτήσανε την κυρία Πελώνη χτε στο press room για αυτό το θέμα και εκείνη απάντησε χωρί απαντά. Κυρία Εκπρόσωπε, στην υπόθεση Φουρτιώτη, η Ελλάδα αρχικά αρνήθηκε ότι του είχε χορηγηθεί αστυνομική προστασία, αστυνομική από πέντε τμήματα και ειδικό αυτοκίνητο. Εν συνεχεία, ενημερωθήκαμε ότι του αφαιρέθηκε η αστυνομική προστασία που δεν είχε σύμφωνα με την Ελλάδα. Για την κυβέρνηση υπάρχει θέμα παρετήσεων της πολιτικής ή φυσική ηγεσίας. Σκέφτεται η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το πλαίσιο τη αστυνομική προστασία ώστε να μην πληρώνουν οι Έλληνε φορολογούμενοι τη φύλαξη προσώπων όπω ο κύριο Φουρτιώτη. Δεν θα δεχτούμε καμία κατάχρηση σε αυτό το θέμα σε περιπτώσει που δεν δικαιολογούν αστυνομική προστασία. <συρθιώ> για περαιτέρω διευκρινήσει, σα παραπέμπω στο αρμόδιο Υπουργείο. <συρθιώ> Μα το είχατε δεχτεί για αρκετέ μέρε. Αστυνομική από πέντε αστυνομικά τμήματα, αυτοκίνητο θωρακισμένο για τον Φουρτιώτη. Και τη ρωτάνε χτες και λέει κυρία Πελώνη δεν θα δεχτούμε κατάχρηση σε αυτό το θέμα. Μα το είχε δεχτεί. Αυτή η κυβέρνηση. Αυτή δεν είναι απάντηση. Αυτό ήταν γαργάρα. Ούτε καν γαργάρα. Κακή γαργάρα. Κακή υπεκφυγή. Μία απάντηση. Ένα σοβαρό θέμα ηθικό και πολιτικό και με υπόγειες σκέψεις που μπορεί να κάνει ο καθένας. Σε αυτό δεν ήταν καλή. Στο άλλο όμως που θα ακούσουμε τώρα η κυρία Πελώνη ήταν πολύ περιγραφική, πολύ αναλυτική. παρουσιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Παραπέμπει με μία φράση στην Επανάσταση που έρχεται από το αύριο και συνιστά, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, τη γέφυρα που θα οδηγήσει τη χώρα μας στη Λιβύη. Okay, man, left, Καλημέρα σας. Yeah. Τελειώσατε. Σε ευχαριστώ Παναγύω. Τελειώσατε Στη Λιβύη Αγαπητοί μου συμπολίτες Το τέλος είναι πλέον ορατό Ευτυχώς Και ο Χαρδαλιάς εδώ που πρέπει να τον προσέχουμε όπως είπε ο Κικίλιας Μα ενημερώνει ότι το τέλος είναι ορατό Ο Πρωθυπουργός μας το έχει πει από την αρχή Το έχουμε καταλάβει βλέποντας Την ηγεσία του τόπου, την κυβερνητική ηγεσία. Καταλαβαίνει ο καθένα ότι το τέλο είναι ίσω η καλύτερη επιλογή, η πιο πρόσφορη. Αυτό που θα συμβεί έτσι κι αλλιώ θα απαντηθεί όλο αυτό. Απαντιέται και θα απαντηθεί και τι επόμενε μέρε, μήνε. Ο Άδωνη Γεωργιάδης μα λέει τι ακριβώ, με σύνεση πάντα, θα γίνει από Δευτέρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Για να ξεκινήσουμε. Ανοίγει αγορά. Από Δευτέρα... Από τελείωσε ο Υιός και βγαίνουν στο δρόμο και κάνουμε τι θέλουμε. 2-0 Από Δευτέρα τελείωσε ο Υιός και βγαίνουν στο δρόμο και στο δρόμο, τι κάνουμε ότι θέλουμε. Όχι να τα σπάσουμε, να τα αγοράσουμε πρέπει από Δευτέρα Βγαίνουμε λοιπόν και κάνουμε ό,τι θέλουμε Δεν το έχει πει έτσι Είναι από μια παλιά Δευτέρα που πάλι είχαν ανοίξει τα μαγαζιά Είναι παλιά συνέντευξη εδώ Σε Σαββατοκυριακά την εκπομπή στον Αντένα Που έλεγε τα δικά του και τότε Ότι ανοίγουμε με περιορισμένη χρήση και με μετακίνηση και, και και για να πάμε καλά γιατί παίρνουμε αυτά τα μέτρα για να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων πέρασαν και εκείνα τα μέτρα πέρασαν και εκείνα τα ανοίγματα ήρθαν τα κλεισίματα γιατί είχαμε χίλια κρούσματα τώρα που έχουμε τέσσερις χιλιάδες κρούσματα οι τρία, τρισήμισι είμαστε πάνω στην κορύφωση τώρα ακριβώς ανοίγουμε τα καταστήματα το λες και αφιές φαντάζομαι Η ιστορική του μέλλοντο, οι επιδημιολόγοι από πολλέ χώρε θα το μελετήσουν όλο αυτό για να βγάλουν τα κατάλληλα συμπεράσματα που συμπεριφέρθηκε η Ελλάδα από το Νοέμβριο έω Απρίλιο, μπορεί και Μάιο Ιούνιο του 2021. Μέσα στην πανδημία, στο δεύτερο τρίτο κύμα τη πανδημία, μπορεί και τέταρτο. Παρόλα αυτά, τα πάμε πάρα πολύ καλά και δεν το λέμε εμεί αυτό, το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη Παραδοσιακά πιο επιθυμεί κομμάτι. Συμφωνώ, σε σχέση κουβαρά, η Γερμανί και εμεί. Εμεί, σε όλη τη διάρκεια τη πανδημία, παίρνουμε 10 και οι Γερμανοί παίρνουν τη βάση. <ΣΣΣΣ> Εμεί, σε όλη τη διάρκεια τη πανδημία, παίρνουμε 10 και οι Γερμανοί παίρνουν τη βάση. Island, regular, rapping, blue, me, bumping, jumping, island, we... Εμείς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας παίρνουμε... Και οι Γερμανοί παίρνουν τη βάση. Οι Γερμανοί παραμένουν στο ίδιο πάντω, Ό,τι και να πάρουμε εμείς, είτε 10 είτε το άλλο, οι Γερμανοί παραμένουν στη βάση, κάπως έτσι τα βλέπει τώρα ο Μπακογιάννη, ότι εμείς παίρνουμε 10... Είμαστε πολύ καλύτερα από τους Γερμανούς, τους βάλαμε κάτω και τους Γερμανούς, λογικό ήτανε, μας αντιγράφουν όλοι, μας παρακολουθούν πώ εφαρμόζουμε τα μέτρα εδώ, τι ακριβώς κάνουμε, ότι ανοίγουμε στην κορύφωση, είναι ένα θέμα προς μελέτη. Και όλες οι άλλες χώρες μας κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα και περιμένουν και αυτές να μετρήσουν, όπως και εμείς εδώ, τα αποτελέσματα... Η τον Αραμπακογιάννη βλέπει ότι παίρνουμε 10 εμεί ή το άλλο που που κοιδιάκο και οι Γερμανοί τη βάση. Ε, άντε αυτό με κάποιο τρόπο να το καταλάβουμε. Επικαλέστηκε και κάποια επιχειρήματα χτε βράδυ που ήταν στο άξιον στον Κουβαρά και τα έλεγε. Κάποια στιγμή είπε και κάτι άλλο που εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα. Είχαμε όμω τρομακτική αύξηση στα, στα κρούσματα όσο ήμασταν υπό lockdown. Είχαμε. Άρα εάν σήμερα συγκρίνοντα με το Γενάρη που τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Έχουμε περισσότερα κρούσματα μήπως να γυρίσουμε στη λογική του Γενάρη που ήταν ενδεχομένω πιο αποτελεσματική. Δύο μηδέρα. Μήπω να γυρίσουμε στη λογική του Γενάρη που ήταν ενδεχομένω πιο αποτελεσματική. και αν γυρίσουμε και πέρυσι στο Γενάρη, ήταν ακόμη πιο αποτελεσματική. Τι νόημα έχει αυτό. Από άλλη βάση ξεκινάμε τώρα. Από άλλη βάση, με ποσοτικά χαρακτηριστικά και ποιοτικά, τον Γενάρη. Δεν κατάλαβα το συνειρμό και την πρόταση. Έτσι κι αλλιώ γυρίζουμε στο Γενάρη. Μην μπορώντα να κάνουμε κάτι άλλο. Επειδή έχουν αποτύχει όλα τα υπόλοιπα και επειδή έχει κουραστεί και ο μηχανισμό. Και οι πολίτε, όπω είπε πριν λίγο. Στη Βουλή ο Κυριάκο Μητσοτάκης γιατί συζητάνε αυτή την ώρα εδώ και κανένα δύο έχει ξεκινήσει στην Βουλή την πανδημία α, ύστερα από μια αποέτημα της φόβης γεννήματα έχουν τοποθετηθεί οι αρχηγοί ότι λίγο Κυριάκο Μητσοτάκη θα τον ακούσουμε σε λίγο γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη να ξέρετε ότι είστε πολύ τυχεροί ως λαός, ως άτομα, ω Έλληνε, καθαροί και μη διότι φροντίζει για όλους εμάς, φροντίζει για όλους εμάς η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Αυτό το έλεγε ο Βασίλης Κικίλιας προχθές στη συνέντευξή του συνέχεια, ότι μας φροντίζει, οπότε βάλαμε κάτω, ταιριάξαμε, τα κολλήσαμε, όπως λέμε, α, αυτοί που, τη δήλωση του Βασίλη Κικίλια και αυτοί που έχουν τη χαρά και την τιμή να φροντίζονται από τον Βασίλη Κικίλια και την ελληνική κυβέρνηση.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 Μέσα σε ένα εξάρο να χτίσουμε ένα νέο τμήμα το οποίο δεν έχει το στοιχειώδη, δεν υπάρχει οξυγόνο. Υπουργοί Υγεία και Κυβέρνηση σα φρόντισαν και σα φροντίζουν. Δεν έχουμε ποδονάρια και φοράμε, αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ να φοράμε μαύρε σακούλε κουπιριών για ποδονάρια. Υπουργοί Υγεία και Κυβέρνηση σα φρόντισαν. Μπράβο του! Και σα φροντίζουν. Έχουμε τέσσερι διασωληνωμένου εκτό μεθ. Το τελευταίο 24ωρο. Υπουργοί Υγεία και Κυβέρνηση σα φρόντιζαν και σα φροντίζουν. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανθρώπου, δύο, τρει, τέσσερι σε Εκτός μονάδων COVID με έναν απλό αναπνευστήρα και να φεύγουν άνθρωποι έτσι. Έχει χαθεί η μπάλα μες στο νοσοκομείο, δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε τα παιδιά. Κρεβάτια ανοίγουν αλλά εργαζόμενοι δεν υπάρχουν, τα στελεχώσουν. Υπηρεύει ηγεία και κυβέρνηση. Σας φρόντισαν. Ευτυχώς. Και σας φροντίζουν. Δεν μπορεί να πεθαίνει άνθρωπος στην κλινική μου ή να είναι διασωληνωμένος και στα 500 μέτρα να υπάρχει ιδιωτική και νο, μέτρα, και άδεια Έτσι. και Λίμον. να ζητάει ο κλινικάρχης από 1700 ευρώ την ημέρα για να νοσηλεύει σε κρεβάτι Μεύριο Υπουργείο Υγείας και Κυβέρνηση σας φρόντισαν και σας φροντίζουν Ευτυχώς Μπράβο τους Έτσι λοιπόν, μα φρόντισαν και μα φροντίζουν αυτό, τα, αυτά τα πιστεύει, το πιστεύει, βαθιά φαίνεται, ο Βασίλη Κικύλια και βάλαμε μερικά έτσι, στοιχεία, κάποιε διηγήσεις του τελευταίου τριμήνου από γιατρού, νοσηλευτέ, ανθρώπου που δίνουν τη μάχη και προσπαθούν να μα φροντίσουν με όλε αυτέ τι αντικσότητε, τι κυβερνητικέ και τι άλλε, για να τα για να τεκμηριώσουμε και να αποδείξουμε ότι έχει δίκιο ο Βασίλη Κικύλια. Όντω μα φρόντιζαν μας και μα. Φροντίζουν. Το τελειώσατε που ακούμε από τον Κυριακό Μητσοτάκη σήμερα. Είπαμε είναι από το εμβολιαστικό κέντρο στο Περιστέρι. Το επισκέφθηκε χθε και σε έλεγε σε όλου: Τελειώσατε, τελειώσατε. Ε, ακούσαμε κάποια ηχητικά και είδαμε όσοι είδατε τα κανάλια από αυτά που έδωσε η ΕΡΤ. Όμω είχε και άλλα ηχητικά τα οποία δεν τα έδωσε η ΕΡΤ. Έχουμε όμω τη δυνατότητα εμεί εδώ τα βρήκαμε και θα τα μεταδώσουμε τώρα. Καλημέρα, καλομίνα. Ωρα Τώρα που σε είδα δεν τον βλέπω να βγαίνει Τελειώσατε Καλημέρα σας Καλημέρα γκόμενε Κυριάκο Τελειώσατε Ναι, πάω να τα αμέσως το πατέρα σου Δεύτερη δόση Παρα... Ναι, τη δεύτερη δόση για το πληκτήριο που πήραμε Έτσι, μπράβο Τελειώσατε Δεν τη γλώσια σου γνωστώσει Εμβολιαστήκατε, Δεύτερη δεύτερη δεύτερη. Δεύτερη, ναι, τελειώσατε, τελειώσατε. Γεια σας. Ήταν πραγματικά το εμβολιαστικό κέντρο του Περιστερίου Δεν υπάρχει πια γιατί όπως ακούσατε Γκρεμίστηκε, ευχήθηκε καλό μήνα μπαίνοντα, δεν υπήρχε το κτίριο Ούτε οι, οι εμβολιαστέντες Ούτε οι γιατροί νοσηλευτέ Κανείς απολύτω έχει μείνει ένα κενό οικόπεδο Έτσι κάπως το είδαμε Επειδή έχουμε, έχουμε μπει στη φάση του Ελλάδα 2.0, είναι αυτό το σχέδιο επανεκκίνησης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός τη βδομάδα που πέρασε και το επαναλαμβάνουν και οι υπουργοί και η κυβερνητική εκπρόσωπος, είναι ο νέος τρόπος που επαναδιατυπώνεται η Ελλάδα το αναπτυξιακό σχέδιο κάτι δισεκατομμύρια που θα φάνε αυτοί που τρώνε συνήθως από τέτοια σχέδια Και όσο μεγαλύτερο είναι το σχέδιο, τόσο μεγαλύτερο το φαγωπότη, όπως λέμε. Κάτι ψίχουρα θα πεταχτούν εδώ και εκεί, αλλά αυτά θα είναι ελάχιστα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Είπαμε να το ακούσουμε ξανά, να το εμπεδώσουμε, γιατί έχει τίτλο Ελλάδα 2.0. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. «Ποπ! Ελλάδα 2.0 είναι η νέα εκδοχή της χώρας, στη νέα εποχή που έρχεται Ελλάδα. 2-0 Και ο Άγγελος Μπασινάς απέναντι στο Ρικάρντο Στο πεντικοστό ο λεπτό του αγώνα Σουτάρι, γκολ, γκολ Ελλάδα και Πορτογαλία 2-0 2-0, είμαστε κοντά στο θαύμα Πού πού πού πού 2-0 από το γκολ του Άγγελου Μπασινά Έχουμε καλύτερη απόδοση Το καταλαβαίνετε επιτέλους Ναποθοδορή τέλος, έληξε, έληξε 2-1 Το είπαμε και το κάναμε 2-1 η Ελλάδα Ζήτω η the fire, your best is as you want to. Can we make these flames go higher? Καλημέρα σας. Τελείωσατε. Ευτυχώς. Διότι μην ανησυχείς. Αγαπητοί μου συμπολίτες, το τέλος την επλέον ορατό. Σε ευχαριστώ παναγιώτη. Εμείς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας παίρνουμε τα και οι Γερμανοί παίρνουν τη βάση. Άτυχοι Γερμανοί, τυχεροί Έλληνε, τυχεροί Έλληνες. Αν νιώθετε ακόμη και τυχεροί πάρτε στο 211-10-88-80 να μας πείτε αν πήρατε αυτά που περιγράφει η Ντόρα Μπακογιάννη αν πήρατε αυτά που περιγράφει ο Πρωθυπουργός της χώρας ή αν έχετε πάρει κάτι εν περιπτώσει σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά για να τα κάνει την καταμέτρηση όπως κάνει κάθε ό ο Αποστολής, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μα είναι η διευθυνσή του δηλαδή, RadioPapakiParaPolitica.gr Χριστίν Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο ellenofrenianet.gr το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους διαβάζετε και διάφορα κείμενα που βάζουμε ενημερωτικά και εμεί στο youtube μας στο Official, από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και διαλόγους στο facebook επίση και στα podcast μας βρίσκεται. Όπως κάθε μέρα, πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Yeah. Τις έκανε τιμούρη κρέας, φίλε, αυτός ο άριστος δημοσιογράφος, ο οικονόμου... της δωράς. Πρόσεξες με τη Αυτή την ερώτηση πέρα. για το τροχαίο που σκοτώθηκε το παιδί από τη φρουρά της. τι την ήθελε... Τι την είδε, α δεν την έκανε, δεν πειράζει. Δεν την έκανε αυτή όχι. δεν θα δε ο χρόνο μου, είχαν να πούνε και τι διακοπούλε τη. Ήτανε και οι κοντά τώρα, τι, θα χαλάσουν το πρόγραμμα. Ναι, σωστό. <laughs> Διαφήμιση είναι όλη η εκπομπή. Διαφήμιση τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, εκτό από αυτό. την αγωνία που είχε όταν ρώταγε, θα τα καταφέρουμε εμεί οι δηλαδή. Εμένα δεν θα με κρατήσει κανένα <laughs> <laughs> Μιστρί και πληροφορία, α πούμε. Αυτό πολύ λέει ο αγωνιστή. Επιπέλνει χλαπάτσα. Mm. Να κολοντευτεί μα και τον πάρουμε και αυτό στην Κρήτη. Ναι, Εγώ νόμιζα ότι η γλίτσα τερματίζει στον αυτού, όχι, έκανε λάθο. Όχι, δεν υπάρχει τρέχημα στην γλίτσα, αλλά κάνει λάθο. Έκανα Λά. λάθο, το λέω, το παραδέχομαι. Mm. Όποιο προ, προλάβει είναι εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όποιο yeah. πρόλαβε, τον κόλλο έκλεισε. Και να θυμίσω κάτι, τι να κάνει αυτό ο τέσσερα Skuakυλε. Δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τι, τι, τι, τι να κάνει. Ο τέδρο Swick πλέον είναι εξου αριστερά, δεν βγήκε. Κατέβηκε με το Σίμια και δεν βγήκε. <Πήκε> πού είναι παιδί μου αυτό το άτομο, το. το σε κομμοντούρο θα είναι, πού θα είναι. Να <Το Το> είναι, σε εμπά περιπτώσει. Αυτό το τυσούληψο τέλου κουίκ, Δες το ούτε, ναι, σκουίκ, δε λίγο.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 Και καλά, έρχονται να με σφάξουν. Θα πετύσαι μετά αστυνομία αλλά... με διάφορε <laughs> πιέσει που δεν ξέρει τι όπλα έχει ο καθένα. Γιώργο, ενημέρωσε τι αρμόδιε αστυνομικέ αρχέ. Εγώ προσωπικά και σα το λέω, θα συνεχίσω. Του θα έχει πάρει αυτό όμω με το αυτό που έχει εκεί πέρα. Μια εφημερίδα που βγάζει. Αχ, τι βίντεο έχει ο φουρτιό του και του κρατάει. Και αυτό το δεν βίντεο, ξέρω. Τι βίντεο και έχει το και το του κρατάει. Βίντεο. Μπράβο, αυτό είναι. Ποιο λοιπόν... υπουργό <laughs> έχει πάει με του μαύρου τη Τζούλια. Αλλά να σου πω τώρα να έχει τρία αστυνομικά. κά αυτοκίνητα να δεις τη Ναι, έγινε αυτό και το καταλάβαμε, αλλιώ. Αυτό το τίποτα, αυτό ο Φουρτιώτη, πώς τον λένε, ξέρω. Τι τίποτα, κανένα. Ο Φουρτιώτη έχει πάρει μέρο στην ημέρα τη πανελλήνιας ταυτόχρονη μαλακίας του τόπου μα. Το τίποτα, αυτό. Τη στιγμή που βγήκε το, βίντεο, το, το, το, το περιοδικό με το βίντεο της Τζούλιας, ήτανε μάνατζερ, τη Τζούλια, που ήταν manager. Όταν είχε την Τζούλια και όταν ήταν της Τζούλια Αλεξανδράτου, ο ταβαντή τη Τζούλια, το, ο της Τζούλιας, τότε. Ο συνεργάτη, δεν ξέρω τώρα αυτά που λέτε. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Διαφωνώ.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 Τι θες τώρα? Τον Ήπια με κανονικά αυτό έκανε. 8 χρόνια ένα μηδενικό. Τώρα έχει του δεξιούς τώρα, που προκόβουνε. Του άριστους ναι. Mm. Θέλω να ρωτήσω το καινούριο πολιτιστικό κέντρο. Θα το κάνουν κέντρο ε, ε, γερών Θα πηγαίνουν οι γέροι να δουν πώ θα Μόνο σου, καλέ. Μόνο σου το, το ακού. Ποιο ήξερε ε, για το καινούριο πολιτιστικό κέντρο τη Άμμου. Το πληρώσαν, το πληρώσαν. Μπράβο, καλά κάνει. Οι επιλογέ σα το, το πληρώσαν. Άισε χτύπητο Α. Emis, South Korea did the hardest in the pandemic. Permeed. The Germans and Germany are getting the base. We've been here, Germany, Germany. We've been here, Germany. We've been here, Germany. We've been here, Germany. We've Εσεί, Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν λίγο στη Βουλή, μα είπε ότι έχουμε κουραστεί όλοι. Οι περιορισμοί του οποίου επιβάλαμε τι τελευταίε έξι εβδομάδε προστέθηκαν στι δυσκολίε ενό ολόκληρου χρόνου. Και αυτό μεγέθινε την πίεση στου πολίτε, οι οποίοι σταδιακά άρχισαν να ξεστρατίζουν. Δεν ήταν μόνο οι σχεδόν 700 διαδηλώσει το ρίσκο των οποίων κάποιο δέχτηκε. Ήταν και οι καθημερινέ μικρέ. Οι μεγάλες παραβάσεις από τις απλές παραλήψεις αποστολής ενός SMS μέχρι τα επιπόλαια πάρτι, τις συναντήσεις σε σπίτια. Και όλα αυτά ενώ όσο μεγαλύτερη μαζικότητα αποκτούσε αυτό το φαινόμενο τόσο εκ των πραγμάτων δυσκολότερος γινόταν και ο ελεγχός τους. Γιατί δεν είναι κουρασμένοι μόνο οι πολίτες, κουρασμένοι είναι και οι μηχανισμοί επιτήρησης. Κουράστηκαν οι μηχανισμοί επιτήρηση. Είναι εντυπωσιακό στο κυβερνητικό αφήγημα, είτε το λέει ο Πρωθυπουργό είτε ο τελευταίο Παπαγάλλο δημοσιογράφο, που δεν αναφέρονται ποτέ στα μέσα μαζική μεταφορά. Φταίνουν οι διαδηλώσει, φταίνουν τα κορονοπάρτια, φταίνουν οι πολίτε που πάνε στι πλατείε, τα νέα παιδιά, είναι νεολαία. Τα έχουμε ακούσει όλα, αλλά ποτέ δεν έχουν πιέσει και για ξεκάρφωμα ότι φταίνουν και τα μέσα μεταφορά που κάθε μέρα είναι μια διαδήλωση. Και κρατάει και ξεκινάει από τι 5 το πρωί τελειώνει στι 910 το βράδυ αυτή η διαδήλωση στο μετρό, και στα λεωφορεία που όμως δεν αναφέρεται ποτέ κανείς θα είναι όλοι άλλοι εκτός από το συγκεκριμένο πώς λέμε όλοι μας αυτό που κλείσαμε στα χίλια κρούσματα και ανοίγουμε στα τέσσερις χιλιάδες κρούσματα θα σας βοηθήσουμε τώρα επιτυχία Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρινή νέα ανάγνωση της πραγματικότητα. και αυτό ξεκινάει με την βασική παραδοχή ότι τα ισχύοντα μέτρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο Στην αναχέτηση του τρίτου κύματος Αποφασίστηκαν νωρίς Είχαν αποτέλεσμα Και έτσι αποφύγαμε τα χειρότερα Μπράβο, μπράβο λοιπόν Αφού είχαν αποτέλεσμα, αποφύγαμε και τα χειρότερα Ήταν πολύ σωστά τα μέτρα Νομίζω το, λέει, το λένε όλοι Το παραδέχεται ο καθένας Ένα άλλο ωραίο θέμα των ημερών Είναι ότι επειδή η εκκλησία δεν λειτουργεί κανονικά Λόγω πανδημίας, οι εκκλησίες όλες και δεν έχουν τον κόσμο που είχανε και το παγκάρι δεν γεμίζει όπως γέμιζε στις καλές εποχές που είχαμε πολλές δουλειές. Έγινε μια συνάντηση προχτές και αποφάσισε η κυβέρνηση να ενισχύσει την εκκλησία επειδή έχει αναδουλειέ. Αυτό το θέμα προκαλεί, το καταλαβαίνει ο καθένας και ερωτήθηκε χθες η κυρία Πελώνη, δέχτηκε ερώτηση για αυτό ακριβώς το θέμα. Τι έκτακτες ανάγκες λόγω κορονοϊού έχει η Εκκλησία και λαμβάνει έκτακτη κρατική ενίσχυση την ώρα που ανοίγουν επαγγελματικοί κλάδοι και λόγω του μεγάλου κόστους του lockdown. Ή μήπω η κρατική ενίσχυση στην Εκκλησία έχει να κάνει με την επιβολή περιορισμών το Πάσχα. Κυρία Σαμαρά, Κατακτάσει, η έκτακτη επιχορήγηση αφορά όλε τι θρησκευτικέ κοινότητε. Είναι ε, ντροπή, θεωρώ, να συζητάμε αν πρέπει να στηριχτούν οι θρησκευτικέ κοινότητε εν μέσω κορονοϊού. Η κυβέρνηση σέβεται του πολίτε που θρησκεύονται και τη θρησκευτική ελευθερία όλων. Ντροπή. Ντροπή να το συζητάμε το θέμα. Προφανώς είναι ντροπή. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια θέματα συζήτηση. Τέτοιε σκέψει δεν πρέπει να έχουμε εφόσον δεν πάνε καλά οι δουλειέ. Σε όλα τα μαγαζιά, η κυβέρνηση έχει δώσει ενίσχυση σε όλα τα μαγαζιά, σε όλε τι επιχειρήσει. Λίγο ή πολύ. Ε, έτσι λοιπόν, όπω είχε πει και ένα άλλο Μητροπολίτη, εμεί δεν ε, σερβίρουμε εδώ κόλληβα. Εμεί δεν σερβίρουμε αντίδοτο, δεν το είχε πει. Ε, με αυτό το κριτήριο και αυτή η επιχείρηση πρέπει να δεχθεί, και αυτό ο ΚΑΒ πρέπει να δεχθεί μια ενίσχυση από την πολιτεία. Μου λέει εδώ ένα ακροατή από την Γερμανία. Πείτε στην κυρία Θεοδώρα Μπακογιάννη ότι στη Γερμανία δεν υπάρχουν ακόμα θετατεωτικοί νόμοι. Δεν δίνουμε αναφορά με μηνύματα για να βγούμε έξω και δεν μας κλείνουν από τις 7 το απόγευμα στα σπίτια, από τις 9 εδώ μας κλείνουν αγαπητέ. Το αλλάξαμε, ήταν άλλο ένα επιτυχημένο και έξυπνο μέτρο, αποτελεσματικό όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. αυτό που κλείναμε τα Σάββατα στις 6, μετά το πήγαν στις 7 για δύο Σάββατα και τώρα το έχουν πάει στις 9 Λαός έχει σειρά, μέρος δεύτερον.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 Και θα ξαναπάμε κάτω από χίλια και μα Αυτό φοβάμαι. Μην γίνει καμιά τέτοια Αυτό φοβάμαι. Αλλά πιστεύω στη μαλακιά του Έλληνα. Πιστεύω. Αυτό ανέκαθεν. Πώ το βλέπει το πουλί. Πολύ καλά. Γερό, επιτυχημένο, με σκληρή επιρροή στην Ευρώπη, επηρεάζει τον κόσμο, την Ευρώπη, στις αποφάσει σημαντικέ. Έχει χειριστεί την πανδημία. sorry, έμπηκε το έμβασμα από τη λίστα πέτσα. Μπήκε λίγο καθυριμένα. Ναι, καλώ. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Να σου πω, μετά από όλο αυτό το πανηγυράκι τη περασμένη εβδομάδα, το μόνο που έσωσε την κατάσταση, βέβαια, ήταν το άλογο. Το άλογο ή το χέσιμο του αλόγου. Το χέσιμο του άλογο, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Πώ εννοούν αυτή την ελευθερία και την ανεξαρτησία, Γιατί. Α, δεν κάθε... την εννοούν, καθόλου. Μπράβο, μπράβο, Αν αυτό. υποθεί, θα υποθεί κατά λάθο. Δεν εννοείται. Μπράβο, βέβαια, αποστόλου. Γιατί εμεί την ελευθερία, οι σε άνθρωποι, την εννοούν ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοιχτά, με δωρεάν παιδεία, με δωρεάν υγεία και όχι οι άνθρωποι να Σαράτια, να υπάρχουν μισθοί, να μην υπάρχουν αυτέ οι χιλιάδε άνεργοι. Δηλαδή, εμεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία τη θεωρούμε για μια άλλη κοινωνία. Την καταλάβαμε. Ποια κοινωνία θέλουμε εμεί. Ό, τι θέλετε να μα κάνετε. Αυτά φτάνει στον κομμουνισμό. Δεν θέλουμε τέτοια. Ο κομμουνισμός έχει αποτύχει όπου ήταν. Όχι, μπορεί να έχει τα αλλά δεν έχει αποτύχει. Τι έχει, Βέβαια. γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό πουθενά. Γιατί έπεσε παντού. Άρα. Πε το. Από ότι είσαι sorry, ε. Σκοπό όμω είναι μέσα από αυτό που απότυχε και με τα λάθη που είχε, εμεί θα το κάνουμε τελείω. Γράψτε ένα σημείωμα και άστε εκεί πέρα πάνω στο γραφείο που είσαι. Το γράφω και κάνω το, το ζωγράφο, για πε. Ζω, εσύ που έχει εκπομπή 12 με 1 12 με 1, ναι. Ωραία. Σταμάτα να πανηγυρίζει για του θανάτου. Και κοίτα να κόψεις κανένα από του βουλευτέ. Και κάτι άλλο. Και τώρα το κολλάω στο ψυγείο. Άστε εκεί πέρα θα το δει αυτό. Στο δικό μου το γραφείο θα το δει, Ωραία, πα καλά και εσύ. Α, δεν είναι, εκεί πέρα που κάνετε τέλο πάντων. Τσυχαίνω πιστεύεις πιστεύει, αφήνουν να μπαίνουν Πέτα, το κάνω την πόρτα μου, πώ κάνει εκεί. Mm. Και κάτι άλλο. Αν κάποια που δεν το κόβω, κάποιος καταφέρει να πείσει εσένα ώστε να το ψηφίσει, πες το μας και εμάς. Κωστής Παλαμάς, γιατί θα το ψηφίσετε κι εσείς. Εννοείται, πόνο εσένα θα μπορέσω να ακολουθήσω. Αγάπη με εσύ, πάντως δεν πρόκειται Α, να με πείσει κανείς. Το ξέρω, το ξέρω. Α, γι' αυτό εκ του ασφαλούς, κουφάλα. Ε, ναι, ρε,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 Let take from here, Salaman straight up, right hoots, mama, make me party non-stop in a Swing those hips and back it up to me for party ladies, the Αγαπητοί μου συμπολίτες, το τέλος είναι πλέον νωρά Σε ευχαριστώ παναγιώτη. Έρχεται και αυτό η του είναι. Θα κάνουμε τώρα μια αποκάλυψη, δηλαδή την έχει κάνει ο Βελόπουλο. Απλά εμεί εδώ την αναμεταδίδουμε. Η Σκάρλετ Γιώχανσον, την ξέρουμε όλοι, έχει και ο το τα δικά του με αυτήν, είναι κουκουέ. Τι να κάνω τώρα, ποια Γιώχανσον. Η Γιώχανσον κοιτάει την δική τη πάρτι. κοιτάτε το δικό σε αυτό. Ξέρετε ποια είναι η Γιώχανσον. Μέρο του κουκουέ ήταν τη Σουηδία. Το ξέρετε κύριε Παγκιακόπλα, εσεί αυτό. Το ξέρω, από εκεί ξεκίνησε. Από Αλλά το κουκουέ ξεκίνησε. Υπάρχει και κουκουέ Σουηδία, όπω ακούμε εδώ. Δεν είναι η Σκάρλετ είναι η Ήλβα Γιώχανσον, η επίτροπο, αλλά το κάναμε έτσι να γίνει πιο καργαλιστικό, γιατί αλλιώ δεν θα το ακούγατε. Ενώ τώρα στήσατε όλοι αυτή και λέτε πρώτον είναι κουκουέι Γιώχανσον, δεύτερον είναι σουηδικό κουκουέι Γιώχανσον και τρίτον δεν είναι αυτή η Γιώχανσον, είναι μια άλλη. Είναι αυτά τα ωραία που λέει ο Βελόπουλο. Το θυμήθηκε μια ακροάτρια εδώ, η Λίνα, από την δράμα και μα το ζήτησε. Θα το βάζαμε έτσι κι αλλιώ, γιατί σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε. Ζάζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιγιά Βήματα γενέθλια για την αθανασία Και όλε οι αγάπες μου μια ξενικιά Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα να με δεις τη στερνή κουβέντα σου τι θυμάμαι ακόμα. Σα χορεύεις μου λεγες να σ' οδηγενείς. Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες και οι τυφλοι προφήτες Προδίδουν τους χρυσμούς Έρωτα, αρχάγγελος σαν τι παλιέ εικόνε. Και ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα Και βάψα τα ρούχα μου μάνα να μη με δεις Τη στερνή κουβέντα σου τι θυμάμαι ακόμα Σαν χορεύεις μου λέγες να σου οδηγεύεις που καίνε, ψώματα κι αγάλματα βγάζουνε φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε Κοίτα ήταν για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις τη στερήνη κουβέντα σου τι θυμάμαι ακόμα Σαν μου λέγες, Να Νομίζω είναι το απόλυτο Ζεϊμπέκικο Από ρυθμό, Χρήστο έχει γράψει τη μουσική Η στίχη είναι Δημήτρης Λέτζος Βεβαίως ο Δημήτρης Μητροπάνου Αν σήμερα γεννήθηκε το 1948 Και είναι το απόλυτο Ζεϊμπέκικο Γιατί έχει μέσα τις λέξεις και τις εικόνες Φωτιά, αγάλματα Αρχαία αγάλματα, βάζει και αρχαιότητα ε, Έχει το, τους κυρίω. Έχει το διγενή και κυρίω έχει τη μάνα. Έχει τη λέξη μάνα. Οπότε αντρικό χορό κυρίω το ζεϊμπέκικο. Το χορεύει κάποιο με ωραίο ρυθμό. Ακούγεται και ένα μάνα μέσα γιατί του έχει ζητήσει μάνα να χορεύει όπω ο διγενής. Το απόλυτο, σωστό ελληνικό ζεϊμπέκικο όπω πρέπει. Φτάσαμε στο τέλο. Έχουμε τι παραγγελίε. Όπω κάθε Παρασκευή μα πάνε στο ακριβώ τη ώρα. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σα. Γεια σα, Αποστόλη. Αφαιρέωσε και την Παρασκευή, παρακαλώ. Δώσε. Επευκαιρία τη ποιήση του συντρόφου Κουτσούμπα, του αρχηγού μα, παρακαλώ, θέλω να βάλει από τον ηλιόπουλο τα κριστήρια τη Οπλασία στη μάχη του το Αχ, εκεί έφτασε ο Κουτσούμπας. Ναι, ναι, θέλω να βάλει την Αλίκη μου δουκλάκι πολύ κάτι για τη πάλι από Και το και Στα κρυσφίγετα τη οκτασία, ραπανάκια και μαρούλια. Που πατινάριζε στον πάγο τη αδιαφορία. Μια παντόφλα στο κρεβάτι. Θα Α αφήσουμε τη μοντέρνα πίση. Ο Σολομός σα αρέσει. <χι> <χι> Τρελαίνομαι. Με, με κρεμμυδάκι ψηλοκομμένο και λεμονάκι από πάνω. Γυμάνι <χι> <χι> κονσέρβα. Βάσα να πούχη αγάπη. <χι> Κόκκινο τυρί μα δώσαν το τραπέζο Τα μα τρώσαν. Ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρί καμιά αιτία. Πο-πο-πο. Τόση ψυχεδέλεια. Πο-πο. Έλα ρε φίλε, Έλα. για αυτό που είπε ο Κάρολος Μπουαμπολίνα, πώς την είπε. Πουλουμπίνα, Κολομπίνα, όχι. Κουλουμπίνα, Μπουλουμπίνα. Άρα υπάρχει και ένα παλιό τραγούδι, της σειράς μας είναι, δικιά σου δικιά μου. Ένα πολύ παλιό έτσι που λέει Mr. Μπαμπολίνα. Κόλυσέ το την Παρασκευή, κολλάει απόλυτα. Mr. Παμπολίνα, αυτό. Hey, ale, out, like, Mr. Babolina αυτό. Mr. Babolina, Mr. Bob, Babolina, Mr. Babolina, θα το βρει, Είναι καλό. Μήπω το Mr. Λόβα Λόβα. Mr. Να Όχι αυτό ε. Babolina, Babolina. Mr. το λέω Mr. Ναι ναι. Οκ. Έτσι θα κολλάει. Βεβαίω. Να είστε καλά. Bob. Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα ο Πρίγκιπας Κάρολος. Mr. Mr. με Mr. Bob παιδιά την πιο συγκλονιστική στιγμή του Πρίγκιπα Κάρολου να δακρίζει. Συγκλονιστική. Λοιπόν την Παρασκευή θέλω να μου βάλεις παρακαλώ την κυρία με το εμβόλιο από την Αμαλιάδα. Παρακαλώ. Γεια σα να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ε, με ένα κοντικό που θα σας δώσω να μου πείτε ποια εμβόλια είναι να κάνω. Βεβαίω, πείτε μου. Ναι, 0056. 0053, ναι. Όχι, 56. Α, άκουσα εγώ 75, ναι. Α, όχι. Λοιπόν, 0056. Ναι. 69. Όπα, ναι, ναι, ναι, 69. 76. 76. Να. 92 69 είπαμε πριν, ε. ναι. Με μπερδεύετε τώρα, όχι. Okay. Εγώ τα γράφω. Μισό λεπτό, περιμένετε. 0056 0056, πάμε πάλι. 69. Όχι, το έχω πει, 59. 69, ναι. 76. Το άκουσα. 11. 11. Ναι. Αυτού <ΣΣ> και βγαίνω. Μισό λεπτό εκεί να δω. Ττακ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, ναι. Το ρώσικο θα κάνετε, το Σπούτνικ. Το ρώσικο. Ναι. Είναι, είναι, είναι καλό αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, <ΣΣ> πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμω. Σε τι, σε τι. Δεν Φετίθετη. είναι τίποτα πρόβλημα. Εντάξει, απλά θα κάνει Φετίθετη. τα ημοπετάλια Θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. Να σα πω κάτι, μπορώ να αλλάξω, το κάνω Ποιο θέλετε ε, Να το κάνετε Pfizer Της Pfizer Όχι Περίμενε. δεν γίνεται Περίμενε Pfizer. Pfizer, ναι, Pfizer. Έχετε, έχετε χρεωθεί για κομμουνισμό, εσεί. Θα γίνετε, πάτε το, το, το, το ρώσκι, τη ρώσκη αρκούδα. Να σα πω κάτι. Ναι. Ναι. Τώρα δεν, μπορούμε, δεν κάνουμε αστεία, γιατί εγώ ανήκω στην επαφή ομάδα. Α, ε, ε, ωραία, θα περάσετε ναι. να σα εμβολιάσω εγώ. Εσύ Εσεί ποιο είστε, Ο γιατρό. Ναι, στην αμαλιάδα μου πάνε να σα εμβολιαστώ. ναι, ο γιατρό είμαι εγώ. Ο γιατρό τη Ναι. Ε, ε, να σα περάσω ε, την ένεση. Ωραία. Δεν ξέρω ποιο κάνει τα εμβόλια. Εγώ θα κάνω τα εμβόλια, την περνάω την ένεση. 10 Απριλίου έχω το εμβόλιο να κάνω. Εγώ! Με νευριάζετε τώρα, μη συγχωρείτε κιόλας! Θα περιμένω 10 Απριλίου να σα το βάλω! Πού να μου το βάλετε όχι! Στο ποπό! Γίνεται στον ποπό αυτό το ρώσικο! πω πο πο πο Πω-πο-πο-πο-πο-πο-πο. πο ναι! Και πο-πο-πο τρελες και κέφια! Πω-πο-πο-πο, τρελες και και φιλιά! Δεξτε μου πιο ολιά, μάρα, φιλιά! Δουλεύετε. Όχι καλέκει, σα παρακαλού εμίγιατρό. Επιστήμον Δοκτορπιτσα. Πώ. Το είω δίπτυρα εγώ για το εμβόλιο. Εγώ είμαι ο δίμαινε. Δεν θέλω ο πρόσκικο, θέλω τη φάιζε το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι, θα το φάτε στον κόλο το πρόσκυνω. Όχι, δεν θέλω να πω τον κόσμο βάλει κανένα κόλλο. Καλά, εγώ στο... δεν έχω θέμα. Έχουμε τον πόλεμο, δεν τρέπετε λίγο. Εγώ σα παρακαλώ εγώ, κυρία, μου μιλάω στο γιατρό μεσαι μεσμό. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εγώ κοροϊδεύω. Ελάτε να στο βάλω. Α πω εγώ ποιο κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι, δεν σου βάλω εγώ κανένα τίποτα άλλο. Ελάτε, θα σα το περάσω εγώ, Πριόνο Κορδέλα. Λάνε και εσύ, ωραία, τον άνεμο από το Κίτορε. Ωραία γλώσσα. Παραπολιτικά, ο Αποστολή. Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω μια αφιερωσία για την Παρασκευή. Για δόσε. Τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών από τα ραδιενεργά κατάλοιπα U.S. Παπανδρέου. Πού το θυμήθηκε. Γιατί χτε. γιατί ακούγαμε του ύμνου χτε. Στην Ακρόπολη, εκεί την παραφωνία, δεν φωνάζαμε την σε καλύτερα να τραγουδήσει, να τελειώνουμε. Και πού το θυμήθηκες παιδί, άκουγες τόσο παλιά Ναι ρε, νοήτε Να... Να... Εγώ άκουγα από, από κατάλοιπα που ήταν το Σάββατο το πρωί Και ελληνοφρένια κάθε μέρα, μεσημέρι όπω πάντα Το Πασόκ είναι ε, εδώ το... το Πασόκ είναι το... εδώ το... Ενωμένο, το... Γερό, το... ενωμένο γερό Ενωμένο το... γερό Με τον ήλιο λαμπρό το... Και τσουτσουτσά το... το... Μου κάνεις κακή τρ Τέλος πάντων Λοιπόν θα πα γ μ μν κά δωνα τελος το βάλ λ σλα να δια λ γνούέ Yes, please go on. <laughs> Εντάξει. Όταν ζούσα τώρα Αυτή που έβαλε αφιε... όχι την αφιέρωση, αυτή που μου λέει για τα γράμματα και την Εφημίου από χθε. Πρέπει να είναι εκείνη από τον Πάριο. Του Γιάννη Πάριο. Το Γιάννη πάρει! Ναι, πρέπει να είναι αυτή που το πάριο, έπασα φλασιά και την άκουγα τώρα την έχω προσεκτικά πρέπει να είναι αυτή από τον Πάριο. Το Γιάννη τον Πάριο. Του πάρει, του, πα... του Γιάννη Πάρου! Τον Πάριο, τον Πάριο, όχι τον Πάρειρο. Εγώ τον Πάριο θέλω. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάρου!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 και λυπά να θέλει να το αρρώ, αν κάνετε τα μου κομμάτια εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.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 Λοιπόν, από την παράσταση μου Από την παράσταση τη δική σου, Εμμύρια του Νατροπούλου, μην το βάζουμε ποτέ κάτω. Σα ακούμε συνέχεια και σας θαυμάζουμε. Καλή συνέχεια. Ε, το λοιπόν, Ότι και είναι τα άστρα, Εγώ τη γλώσσα μου του βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, Πιο επιβλητικό, Πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένα άνθρωπο που το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 Is a man who doesn't know how to live isn't a man. Is a man who doesn't know how to live isn't a man. Is a man who doesn't know how